Στοίχη 14.26. Η θεραπεία του δαιμονιζομένου κοφού και η βλασφημία των Φαρισαίων. 14. Και ενώ η δίδασκεν έβγαζε συγχρόνως και δαιμόνιον, το οποίον είχε καταστήσει τον μπάσκοντα κουφών και άλλαλων. Συνέβη δε, όταν ευγήκε το δαιμόνιον, ομίλησαν ο κοφάλαλος και θαύμασαν τα πλήθη του λαού. 15. Μερικοί δε από αυτού ανήκονται στην τάξη των γραμματέων και Φαρισαίων είπαν... Με την βοήθεια και συνεργασία του Βελζεβούλ, του αρχηγού των δαιμονίων, βγάζει τα δαιμόνια. 16. Άλλοι δε, με τον πονηρόν αυτόν σκοπό να τον αποδείξουν ότι δεν μπορεί να ενεργεί μεγάλα θαύματα, εζήτουν από αυτόν αποδεικτικόν και πιστικόν θαύμα από τον ουρανό, όπως το πυρ που κατέβασε νοηλίας από τον ουρανών, και όπως το μάνα που εδόθη άλλοτε δια της μεσητείας του Μωυσέως. 17. Αυτός όμως εγνώρισε τις αποκρίφους σκέψεις τον και του είπε «Κάθε βασίλειον το οποίον εχωρίστη σκόμματα εχθρικά ώστε διεμφυλίου πολέμου να στραφεί κατά του εαυτού του καταλήγει σε ρήμωσιν. Τότε δε και κάθε σπίτι επιπίπτει εχθρικός κατά του άλλου σπιτιού για να διαλυθεί μόνον του το βασίλειον τούτο». 18. Εάν δε και ο σατανάς, ο άρχον των δαιμονίων διηρέθει τώρα σκόμματα κατά του εαυτού του. Πώ θα σταθεί και δεν θα εξαφανιστεί η βασιλεία του. Σας λέγω αυτά, επειδή ανοήτως λέγεται ότι με την βοήθεια εγώ του σατανά βγάζω τα δαιμόνια. 19. Εάν δε εγώ με την βοήθεια και συνεργασία του Βελζεβούλ βγάζω τα δαιμόνια, οι μαθητέ και τα πνευματικά σας τέκνα, οι οποίοι καυχόμενοι ότι έχουν προστάτα στον και διδασκάλων τον Δαβίδ και τον Σολομόντα, εξορκίζουν δαιμόνια, με τη δύναμη ποιού βγάζουν και αποδιώκουν αυτά. Δια τούτο αυτοί του οποίου δεν κατηγορείτε, αλλά αφήνετε ελευθέρου να εξορκίζουν, θα είναι δικαστέ που θα κατακρίνουν την υποκρισία και το φθόνον σα. 20. Εάν όμω εγώ με δάκτυλον και δύναμη του Θεού βγάζω τα δαιμόνια, αποδεικνύεται από το υπερφυσικό αυτό γεγονό ότι σα κατέφθασε και έπεσε πάνω σα η βασιλεία του Θεού, η οποία θα σα κατακρίνει εάν δεν την υποδεχθείτε. 21. Και για να καταλάβετε καλύτερα αυτά που σα λέγω, Σα φέρω ένα παράδειγμα. Όταν ο δυνατό οπλισμένο καλά φυλάσει την πετυχασμένη ναυλή του, μένουν ασφαλισμένα και ήσυχα τα υπάρχοντά του και τα ζώα του. 22. Όταν όμω έλθει εναντίον του ισχυρότερό του και το νικήσει, του αφαιρεί την αρματοσιάν στην οποία είχε πεποίθηση και διαμοιράζει τα υπάρχοντά του τα οποία κατέκτησε ενό λάφυρα. Έτσι και εγώ τώρα, δυνατότερο από τον Σατανάν, τον κατενίκησα και ελευθερώνω αυτούς που κατέχει σαν ζώα και δίδω εξουσίαν και στους μαθητάς μου να αποσπούν από αυτόν εκείνους που έως τώρα όριζεν ω ειδικού του. 23. Συμβιβασμού με την παράταξη του διαβόλου δεν δέχομαι, όπως φαντάζεστε εσείς. Εκείνος που δεν είναι του της ψυχής μαζί μου είναι εναντίον μου και εκείνο που δεν μαζεύει με, με τα πνευματικά προβατά μου, αυτό σαν άλλο λύκος τα σκορπίζει». 24. Αυτοί όμως τους οποίους ελευθερών από την εξουσία του σατανά πρέπει να προσέχουν και να εργάζονται ακούραστα όπως προκόπτουν συνεχώς εισαρετήν και η αγιότητα. Διότι όταν το ακάθαρτο πνεύμα βγει από τον άνθρωπο που οπωσδήποτε μετενόησε, ομοιάζει προς εκείνον που περνά από τόπους οι οποίοι δεν έχουν νερό και ζητεί ανάπαυση και επειδή δεν την ευρίσκει λέγει «Θα γυρίσω πάλι στο σπίτι μου από το οποίο βγήκα. Θα επιστρέψω δηλαδή στην ψυχή από την οποία εξεδιώχθην. 25. Και όταν έλθει ευρίσκει το σπίτι σαρωμένων και στολισμένων. Ευρίσκει δηλαδή τον άνθρωπον αδρανή και έτοιμο να δεχθεί κάθε παλαιόν επισκέπτην και γνωριμόν του. 26. Τότε πηγαίνει και παίρνει μαζί του πολλά άλλα πνεύματα πονηρότερα από τον εαυτόν του και αφού έμβουν κατοικούν πλέον μονίμως εκεί και γίνονται τα ιστερινά του ανθρώπου εκείνου χειρότερα από τα πρώτα. Πράγματι, οι αποστατίσαντες από την χάρη και εκδιώξαντες αυτήν από τις των, γίνονται πολύ χειρότεροι παρότι ήσαν πριν ή επισκεφθεί αυτούς η Χάρις.